Το μυθιστόρημα του Francis Scott Fitzgerald, ο μεγάλο Gatsby, θα κυκλοφορήσει όπου να είναι από τι εκδόσει Άγρα σε καινούρια μετάφραση του Άρη Μπερλί. Το εν μυθιστόρημα παρουσιάζει ο ίδιο ο μεταφραστή του. Η γοητεία που ασκεί ο Γκάτσπι στου αναγνώσει του βιβλίου είναι κατανοήκητη. Γιατί κατάθο είμαστε όλοι γκάτσοι. Οι ερωτικέ, προσοχή όχι απλά σεξουαλικές, ξουαλικέ, φαντασιώσει του και τα όνειρά του. Η πεποίθηση ότι ο βράχο του κόσμου στηρίζεται με ασφάλεια στα φτερά μια νεράδα. Είναι στοιχεία ηκεία όσο και αν είναι ασύματα με σύγχρονε νομοτροπίε. Τον ξέρουμε καλά τον Γκάτσπι από τότε που ήμασταν νέοι, όταν αλόκοτες φαντασιώσεις νύξης ερωτικής αθανασίας μας βασάνιζαν όπως και αυτόν στο κρεβάτι τη νύχτα. Αυτό που εκπροσωπεί είναι γραμμένο στο συλλογικό ανδρικό id ή μάλλον στο συλλογικό ανδρικό υπέρ εγώ. Έτσι, ο μεγάλος Γκάτσπι είναι ένα ανδρικό μυθιστόρημα. Ο κεντρικό του Ήρωα, που δίνει και το όνομα στο βιβλίο είναι πράγματι μεγάλος, όχι μόνο ένα κατουρομαντικού του οράματος, αλλά και λόγω του τραγικού τέλους του. Σπάνια στη λογοτεχνία ευνοήθηκε ένα χαρακτήρα από το συγγραφέα τόσο όσο ο Γκάτσπη και μάλιστα εις βάρος των υπολείπων προσώπων, κυρίω των γυναικών. Η Ντέζη αποδείχτηκε κατώτερη των περιστάσεων, ανάξια της ερωτικής αφοσίωσης του Γκάτσπη. Η Τζόρνταν αποδείχτηκε κατεργάρα και μικρόψυχη η μυρτώχη ιδέα και ηστερόβουλη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Νίκ Καραγουέι αποφαίνεται ότι η ανετιμότητα σε μια γυναίκα δεν είναι βαρύ παράπτωμα. Υπ' αυτούς του όρους, ο Μιγάλος Γκάτσπι θα πρέπει να είναι κόκκινο πανί για τις φεμινίστριας. Στο βιβλίο υπάρχει πράγματι μια ανισορροπία. Εφόσον δεχτούμε ότι στην καλή πεζογραφία απαραίτη προϋπόθεση είναι η δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των χαρακτήρων... ο αμερόληπτος καταλογισμός των ευθυνών. Αλλά αυτή η προϋπόθεση δεν ισχύει... αν θεωρήσουμε το έργο λυρικό αφήγημα... όπως μας συνιστούν πολλοί κριτικοί... διότι ο λυρισμός είναι φύση υποκειμενικός... μεροληπτικός και υπερβολικός. Υπερασπίζεται το πάθος... ακόμα και όταν τούτο είναι άνομο... προσδίδει θετικό νόημα στις ανθρώπινες αδυναμίες... εντείνει το τραγικό στοιχείο. Δεν κάνει συμψηφισμούς Μα αυτέ λοιπόν τις προδιαγραφές Αυτούς τους λυρικούς όρους Ο Γκάτσπη αποκτά σαν μυθιστορηματικός ήρωας Πρωτόφαντο θάμβος Και αναδεικνύεται σε παραδειγματικό ήρωα <Το> Βέβαια δεν αποκλείεται Η γοητεία που ασκεί στους σημερινού αναγνώστες Να οφείλεται και σε παραστάσεις της αμερικανικής κουλτούρας Που μας είναι οικίες και τερπνές η εποχή της jazz, τα τραγούδια του Cole Porter, ο Half Bogart με άψογο λευκό σακάκι, η Καζαμπλάνκα, ο Fred Άστερ και ο Τζιτζέρ τα φορέματα της Coco Chanel, τα κρόσια, τα ακριβά αυτοκίνητα τη δεκαετίας του 20, Whisky on the Rocks και το αιώνιο τσιγάρο ανάμεσα στα δάχτυλα, Night and Day, αυτά και άλλα συναφή στοιχεία μιας νεωτερικής Αμερικανικής μυθολογίας, ενδεχομένως να κάνουν το μεγάλο Γκάτσμι ιδιαίτερα αρεστό στο σημερινό αναγνώστη. Η στροφή στην αισθητική ή σε πρότυπο εποχών δεν είναι εξζήτηση, αλλά θεμητή κίνηση φυγής από τις απεχθεί όψεις της σύγχρονης πραγματικότητας και κουλτούρας. Ο Γκάτσμι μας γοητεύει τόσο με τον ιδεαλισμό του, όσο και με τα ασημένια από του, και τις χρυσαφιές γραβάτες του, τα οποία μπορεί να μην είναι του γούστου μας, αλλά παραδόξως δεν μας αποθούν. Αντίθετα, τα αντιλαμβανόμαστε σαν στοιχεία της προσωπικότητάς του, συμβατά με τον στο ιδεαλισμό του. Mm -hmm. Τα νεωστή αποκτηθέντα πλούτη του Γκάτσπη δεν μειώνουν την ηθική του ανατερότητα, όπως το παλιό κληρονομημένο χρήμα του Τόμ Πιουκάνναν δεν του εξασφάλισε ευγένεια, κουλτούρα, Αρχοντία. Αλλά είναι αξιοσημείωτο πω το πολύ χρήμα, είτε παλιό, είτε νεόκοπο, είναι βασικό όπλο στο παιχνίδι που παίζεται για την κατάκτηση ή την ανάκτηση της Δέζη. Στο σύγχρονο μυθιστόρημα δεν απαντάτε και ο σιδανικός ρομαντικός εραστής όπως ο Γκάτσπι. Οι ανδρικοί χαρακτήρες του Φίλιπ Ροθ, του Τζον Απντάικ, του Ιαν Μακιούαν, του Τζον Κουτσί, του Τζον Μπάλβιλ, και πολλών άλλων κορυφαίων με τη ιστοράφων τη εποχή μα, δεν έχουν τίποτα το ρομαντικό. Είναι εγώ παθή, απορωθυμένη στον εαυτό του και τα προβλήματα του, οι σταθερή δεσμοί με τι γυναίκε του αποδιοργανώνουν το ίδιο και οι ελεύθερε σχέσει του, που είναι σκληρέ και ανταγωνιστικέ, σεξουαλικέ μάλλον παρά ερωτικέ. Mm. Του χαρακτήρε αυτού, ο αναγνώση του κατανοεί, του συμπαθεί, αλλά δεν του θαυμάζει. Είναι λίγο πολύ ομοιήτου αδελφή του. Αλλά ο Γκάτσπι είναι ο ιδανικός ηρωά του. Εφηβικός και άνδροπρεπής, ιδεόδησεμ τη λύπη του, όταν όλοι οι άλλοι, ο Τόμ, η Ντέζι, η Μυρτό, ο Νίκ, η Τζόρνταν, αποδεικνύονται σκάρτι ή ανεπαρκείς εραστές. Ο Γκάτσπι σώζει την τιμή των όπλων, την τιμή του έρωτα. Να θυμόμαστε επίσης ότι όλα αυτά συμβαίνουν στην Αμερική της δεκαετίας του 20, Λίγα χρόνια πριν από το μεγάλο κράχ. Εποχή μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης, πρωτοφανού ευμάρειας, υπερβολικού πλούτου, ηθικής χαλάρωσης, οπορτουνισμού, διαφθοράς και επικείμενη χρεοκοπίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Φιτζέραλτ προβάλλει ένα χαρακτήρα όπως ο Γκάτσπι, και κατορθώνει να δημιουργήσει έναν ρομαντικό διαχρονικό ήρωα του μεγέθους του Χίθκλιφ ή του Κάπτεν Άχαμπ ή του Χάκ Φίν έναν ήρωα ένα ήρδαλμα για κάθε γενιά αναγνωστών σε παρόμοια εποχή και σε σχετικές συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και ηθικής εξαθλίωσης όπως οι σημερινές πιο σύγχρονος η θα τολμούσε να παρουσιάσει δηλαδή να προτείνει ένα τόσο εξειδανικευμένο ήρωα η απουσία τέτοιων χαρακτήρων από τη σύγχρονη μυθιστοριογραφία εξηγείται από την έλλειψη συγγραφικής τόλμης και από την τάση των μυθιστοριογράφων να περιγράφουν τον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή και να μην απομακρύνονται από ένα ρεαλισμό τον οποίο έσφαλμένα ταυτίζουν με την πραγματικότητα. Αλλά αυτή η έλλειψη συγγραφική βούλησης συμβαδίζει συχνά με συγγραφικέ αδυναμίες που αφορούν στην τεχνική κι αν ακόμα αποφάσισε ο συγγραφέας να ξεφύγει από τους μέσους όρους και να πλάσει ένα χαρακτήρα ασυνήθιστο και εξαιρετικό κόντρα στην πραγματικότητα της εποχής του, ο ηρωά του δεν θα ήταν πιστικός, οπωσδήποτε όχι μεγάλος, αν δεν αναδεικνυόταν με πρόσφορα οι αφηγηματικά μέσα. Τι θέλω να πω, αφηγητή στο Μεγαλογκάτσπι δεν είναι ο συγγραφέας. Είναι ο Νικ Καραγουέι, χαρακτήρα στο έργο που συμμετέχει στα δρόμενα. Αυτό το αφηγηματικό τέχνασμα, ο Φιτζέραλτ το δανείστηκε oh, από τον Τζόσεφ Κόρολαντ. Ο Νικ, στον μεγάλο Γκάτσπι, παίζει το ρόλο του Μάρλοου στο Λόρδο Τζιν, στην καρδιά του Σκότου και στα νιάτα του Κόρολαντ. Με αυτό το τέχνασμα, ο Φιτζέραλτ κρατάει αποστάσει από τον Τζέι Γκάτσπι. Εκχωρεί το δικαίωμα απεικόνηση του κύριου ήρωά του σε έναν άλλο του ήρωα επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερη αληθοφάνεια. Δημιουργείται στον αναγνώστη η υψευδέστηση ότι όσα λέει ο Νίκ Καραγουέι που γνώριζε τον Γκάτσπι είναι από πρώτο χέρι και πιο αξιόπιστα από όσο αν τα διηγείτο ο ίδιος συγγραφέας. Όσα αφηγείται ο συγγραφέας είναι μυθοπλασία. Ως αφηγούνται οι του είναι γεγονότα. Αυτή τίνει να είναι η εντύπωση του αναγνώστη που ξεχνά ή θέλει να ξεχνά ότι αυτός που επινοεί τα πάντα και τους αφηγητέ και τις ιστορίες και τα λόγια και τα έργα είναι ο δημιουργός εγγραφέας. Αλλά αυτή η αυταπάτη είναι ζωτική σημασία για την επιτυχία της ανάγνωσης. Οποιοδήποτε τέχνασμα συμβάλλει στην αίσθηση ότι αυτά που διαβάζουμε είναι αληθινά και όχι απλά από τη της φαντασίας του συγγραφέα, είναι νόμιμο και ευπρόσδεκτο. Πώς αλλιώς θα συγκινηθούμε. <Κι> αλλά υπάρχουν και άλλα λογοτεχνικά τεχνάσματα με τα οποία ο φιτζέραλτ κατορθώνει να αναστείλει τη δυσπιστία του αναγνώστη και να επιβάλλει έναν τόσο αντισυμβατικό με τα κριτήρια εκείνης της εποχής αλλά και της δικής μας χαρακτήρα. Ανάμεσα σε αυτά, ο λυρικός τόνος στον οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί, μια ελεγιακή διάθεση, η οικονομία στη γλωσσική ύλη, σοφά οργανωμένη πλοκή, σύντομες και αποκαλυπτικέ λεπτομέρειες και ένα ιδιότυπο χιούμορ. Αν αναζητήσουμε τον ίδιο τον Φιτζέρελ στο έργο, θα τον βρούμε μισόν στον Νικ και μισόν στον Κάτσπι. Στον Κάτσπι βρίσκουν έκφραση μύχιε επιθυμίε του, ενώ με τον Nick φιλοδόξησε να γίνει χρονικογράφος και τιμητής ταυτόχρονα της εποχής του. <laughs> Διότι υπάρχει και αυτή η διάσταση στο μυθιστόρημα. Το χρονικό της Αμερικανικής δεκαετίας του 20, η καταγραφή της διαστροφής του Αμερικανικού ονείρου, η απεικόνιση και αποκάλυψη της κατάπτωση μιας κοινωνίας που έχασε το ιδεαλιστικό της όραμα, τη οικαιμονίας του χρήματος, του πολιού αλλά και του νεόκοπου πλούτου, του χιδαίου καταναλωτισμού της ανευθυνότητα ανθρώπων ανερμάτιστον που δεν ξέρουν πως να χειριστούν τα μέσα της τεχνολογικής προόδου, δεν είναι τυχαίες οι συχνές αναφορές στο μυθιστόρημα σε απερίσκεπτους οδηγού, αναφορές που προϊονίζονται το μοιραίο δυστύχημα. Όλα αυτά μας είναι οικία και από αυτή την άποψη της ηθικής εξαχρίωση, μιας κοινωνίας που βαδίζει ολοταχώς προς τη χρεοκοπία, το μηδιστόρημα του Φιτζέραλντ είναι επίκαιρο. Υπάρχουν κριτικοί που θεωρούν το μεγάλο γκάτσπι αλληγορία όχι απλώς του Αμερικανικού ονείρου αλλά της μοίρας της ίδιας της Αμερικής, του νέου κόσμου. Και α σημειώσουμε ότι η κατάρρευση του ονείρου δεν αφορά μόνο τους πολίτες της υπερατλαντικής δημοκρατίας αλλά και όσους πίστεψαν σε αυτό το ερικό όραμα ελευθερίας, ευμάρειας, επιτυχίας. Wow. Δηλαδή σχεδόν αφορά όλους μας, ακόμη και εκείνους που πίστεψαν εκ ή προτίστος στο ιδεώδες της κοινωνικής δικαιοσύνης μάλλον, παρά τη ατομική ανέλυξης, και σε αυτούς το όραμα του Γκάτσπι είναι ελκυστικό. Και πέρα από την επικαιρότητα, ο μεγάλος Γκάτσπι έχει τη διαχρονικότητα, καθώς είπαμε, του κεντρικού του θέματος, που είναι ο έρωτας και η τραγικότητα του έρωτα. Το «Τι κρίμα» στο οποίο καταλήγει κάθε ερωτική ιστορία. Η πικρή συνδειδητοποίηση ότι το παρελθόν δεν μπορεί να επαναληφθεί, αλλά και η ρομαντική ουτοπική αντίσταση σε αυτή την αδυνατότητα. Απόσπασμα. Τη ζητάς πολλά», είπα. «Δεν μπορείς να επαναλάβεις το παρελθόν». «Τι έκανε, λέει», φώναξε σαν να μην πίστευε στα αυτιά του. «Και βέβαια μπορείς». Κοίταξε γύρω του με άγριο μάτι σαν να καραδοκούσε εκεί το παρελθόν στη σκιά του σπιτιού του. Έτσι να έκανε θα ντόπιανε. Θα τα φτιάξω όλα όπως ήταν πριν είπε, κουνώντας αποφασιστικά το κεφάλι του. Θα δει. Αυτή η απόλυτη πεποίθηση, πως το παρελθόν μπορούμε να το επαναφέρουμε στο παρόν και να προσδιορίσουμε έτσι το μέλλον, πως ο χρόνος όπως συντέζει είναι του χεριού μας, αυτή η απόλυτη πεποίθηση είναι η άρνηση της φθορά και της θνητότητας η μεγάλη και ζωτική αυταπάτη που μας επιτρέπει να ζούμε ο μεγάλος Γκάτσπι είναι ένα λυρικό ποίημα Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.